Πιο FM stereo. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από κατακτητή σου είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά εργάμματα να χρησιμοποιήσουν τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουν ρεπούσιμο να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρκο του καροτσάκι με το χέρι να το μετάξετε στην Τζιτάλια στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα ε, είναι νόμος αυτού του κράτους αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδυναμωθούν και ολόκληρα χωριά ολόκληρες πόλεις βγαίνω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 εβαλά μου και βγαλά τα μάτια μου εβαλά <Και> μου και βγαλά τα μάτια μου εβαλά <Και> μου και βγαλά μάτια μου Και παλά μου Καλή κύριε μου. Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο Ραδιοάρτα mm -hmm. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον τοίχο θα τα πούμε και σήμερα Καμιά ώριτσα περίπου Είμαι ο γιαννης λαζαρου 2 6 81 4.060. Νικητές μου για να μας πείτε να πανηγυρίσετε τα επινίκειά σας Νικητή μου Λέφαλα hey, τα χέρια μου Η ανατροπή έγινε η ανατροπή Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και σε αυτούς που δεν είναι συνδεδεμένοι Τους συνδέουμε εμείς κανονικά Λοιπόν, ε, ραδιοαετός για σου Κώστα, τι έγινε, έβγαλες δήμαρχο εκεί, περιφερειάρχη, τι έβγαλες Κύπρος, ArtFM ε, Και σε όλους τους φίλους που είναι συντορισμένοι, καλή σας μέρα Εσείς κάνατε ανατροπή, δεν κάνατε ανατροπή, άντε καλέ Τι έγινε ελληνάρα μου, έγινε ρε Αλέξη Ωραία λέξη. Οι εκλογές Αλέξη μου Είναι εκλογές του κουμπλότου. You know what means κουμπλότου Αλέξη μου <laughs> Κουμπλότου Αλέξη <laughs> Δηλαδή αν οι δημοτικές εκλογές Εκφράζουν την... Ε... Την πολιτική στην Ελλάδα Αυτή τη στιγμή Στην Άρδα το Πασόκ πήρε 60% Έτσι δεν είναι Οι δυο Πασοκάρες που κατέβηκαν Πήραν από 23-24 48 Πόσο μας κάνει 46 Και 14 πόσο πήρε Ο ΣΥΡΙΖΑ Βγάλει το 3 Μας μένουν ε, 11 Λοιπόν Πασόκ έτσι Το 3 του ΣΥΡΙΖΑ Άρα 60% Παρακαλώ Καλώς το παιδί, δεν έκανες την αναγκυροποίηση! Βότι... Τι θες λέγεται, μου είναι τι θες. Άζε μόνο, δεν κάναμε την αναγκυροποίη. ε, σε παρακαλώ. Γεια καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα! Ρε, Άλεξ! Ρε, Άλεξ! Πού πα παποράκι με τέτοιο καιρό, κουμπλό του Αλέξη μου. You, you understand me, Αλέξη μου. Κουμπλό του. Του κουμπλό του Αλέξη μου. Δεν έχει, για να σου εξηγήσω, ότι είναι κουμπλό του Αλέξη μου. Κουμπλό του είναι ομάδα συμφερόντων που κατά τόπου πανελληνίω ξεσκίζει τι τοπικέ ε, κοινωνίε τα κτλ, κτλ. ορμόμενοι. Από κομματοτροφία, πράσινα, μπλε και τέτοια. Του κουμπλότου Αλέξη μου. Δεν έχει χρώμα. Το χρώμα του είναι του σιφέρου. Του σιφέρου Αλέξη μου. Με κατάλαβες. Τώρα κοίταξε να δεις Αλέξη. Με τα πρόσωπα που έχει επιλέξει εσύ για να κάνουν την ένα τσιρεοπή. Με τις οισκάρες τους προεγλογικά. Και τις χαρούλες τους. Ακόμα και ο ταλαιπωρημένο άνεργος. Ξέρω εγώ. Θα πάει στο του. Να πάει στο κουμπλό του μπάς και βρήκα νιαδυλιά Αλέξ δεν Κατάλαβες Αλέξη μου τι είναι... Πώς την έχει κάνει την ιστορία Δεν γίνεται ρε Αλέξη με light Πάνε πριν οι παλαιστινιακές πανεπι... Να γίνει η ανατροπή Η ανατροπή Αποχωριασμένους δεν έγινε ποτέ Αλέξη Κατάλαβες Αλέξη Δεν θες Τώρα την άλλη Κυριακή Αλέξη Και πέντε μονάδες να πας μπροστά Και δέκα μονάδες να πας μπροστά Τα μαντάτα σου Ουρο ουρο ουρο κουμοντούρου <Κι> Διότι Αλέξη μου τα κουμπλώτα Να βες για παράδειγμα στην Πελοπόννησο Αλέξη μου <Κι> Κουμπλώ του Τατούλης Εκείνη λοιπόν αποδεδειγμένα Ο Τατούλης τους πούλησε το νερό Ακόμα και απ' τα πηγάδια τους Του κουμπλώ του όμως Αλέξη μου <Κι> Ήθελε Τατούλη Δεν ήθελε πως τον ε, ε, Τι έβαλες εκεί εσύ το βουδούρι Την ανατσιροπή Δεν ήθελε ανατσιροπή Θες να πάμε σε άλλες περιοχές Αλέξ Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, πού πας, η μόνη σου ελπίδα ήταν ο κατατρεγμένος αυτή την εποχή, ο σφαγμένος και το σφαγμένο προεκλογικά τον προκαλούσε αλέξιμο. Προ, το, ε, ε, ε, μιλάμε για τις τοπικές, με παρτάκια, με λέμπελ, πως τα έλεγε, σύβας, πέντε αστέρων με χασαποσέρβικα και να καεί το πελεκούδι ο, και ο ξεσκισμένος έλεγε τι κάνουνε ρε πούσι μου αυτή να πω. Τι αυτοί θα με σώσουνε Και το Τη μεγάλη κουβέντα Μου την είπε ε, Άνθρωπος Μου λέει τι να ψηφίσω ρε Ποιος να κάνει την ανατροπή Ο καθηγητής που με έχει τα στα ιδιαίτερα ε, Στην κόρη μου Ο υποψήφιος καθηγητής που με έχει ξεσκίσει στα ιδιαίτερα Στην κόρη μου Και όταν έμεινα άνεργος και του είπα να πούμε δεν, Σταματάμε να πούμε Δεν είπα κάνω ένα μάθημα δωρεάν στο παιδί Σηκώθηκε και έφυγε Ποιος μου λέει αυτός που πάει στη συγκέντρωση Για την ανατροπή Αφού τελειώσει τα πέντε ιδιαίτερα Με την το φράγκο στην τσέπη Κατά Αλέξη Αλέξη Οπότε Αλέξη τώρα εσύ έχεις δώσει και δημοψηφωτισματικό Χαρακτήρα την άλλη Κυριακή Καταλαβαίνεις λοιπόν Αλέξη μου Ότι δεν γίνονται ανατροπές Αποχωρηταρισμένους βολεμένου ανατροπείς Ετάλαβες εσύ τώρα ιστορικά μπορεί να έχεις βρει ανατροπές από χορτασμένους Αλλά από κάτω οι χορτασμένοι μπορεί να ήταν μπροστά Από κάτω οι νεστικοί κάναν τι ανατροπές Αλέξη Ε Αλέξη Κουμπλό του Αλέξ Ξέρσ' του κουμπλό του 60% πήρε στο Δήμο Αρτέων του Πασόκ. 60%! Παρακαλώ. Κουμπλό του! Κουμπλό του! Στην κάνετε την ανακριοποίη. Αχα! Το κόμμα του της Αποχής. Αχα! Αχα! Καίρετε! Νο! I need be the neck, I need to I need be in I Ε, τα χέρια μου και π.γαλά τα μάτια. Άσε, το βαρέθηκα κι αυτό. Του βαρέθηκα κι αυτό, άσε σου λέω Ε, τα χέρια μου και βγαλα τα μάτια. μου. έκανε. Τι έκανε. την κιάλπη. Έβαλα τα χέρια μου και βγαλα τα μάτια. Αχτά, βαλέτα. Έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου Μας τα έβγαλες κι όμως Έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια Με πήρε να φίλος τώρα εδώ και μου λέει μην ξεχάσουμε Γιάννη μου λέει Σήμερα 19 του Μαγιού είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων <Κι> Να σου πω Γιάννη, δαρέθε δερφέ Βαρέθηκα. Τουλάχιστον εσύ γνωρίζεις ότι τα αφιερώματα που έχω κάνει σε αυτή τη μέρα, τα ραδιοφωνικά, τα εφημερίδες, ε, αναλύσεις, στοιχεία, είναι πάμπολα. Αλλά άσε τώρα να πούμε. Α, τώρα, από, εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, όχι ότι πρέπει να ξεχάσουμε τη, τη σφαγή, τη γενοκτονία των ποντίων... Πρέπει να έχουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα ημέρα μνήμης για τους σφαγιασμένους Έλληνες Οι οποίοι μονοκούκι, μονοκούκι τώρα πήγαν στα κουμπλώτα Όσο για την ε, γενοκτονία ε, των ποντίων Τα πάμε, τα ξανά πάμε, τα ματαξανά πάμε just... Ακόμα και πότε το 90 τόσο που σύρθηκε η βολή των Ελλήνων να ψελίσει τη λέξη γενοκτονία. Οπότε, α του αυτού τώρα. Yeah. Α μη φτύνουμε κι εμεί του τάφου, ε, κάποιον. Yeah. Αρκετά φτύνουν αυτοί που εκμεταλλεύονται τα πάντα. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Την ανατροπή εσύ. Δεν την έκανε. Τον... Yeah. Λοιπόν, ε, μεγάλε, αν είναι έτσι λοιπόν, κι αν είναι δείγμα αυτές οι εκλογέ, την άρτα του Πασόκ πήρε 60% μετρημένα πράγματα. Οπότε, όσον ούπο, ετοιμαστείτε, ε, μπορεί να σηκωθεί και από τον τάφο ο Σιδερένιο να κάνει κυβέρνηση. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι πάντα έτσι ήταν Είπαμε, τι να αλλάξεις, περίμενες εσύ να αλλάξει τίποτε Οι δημοτικές εκλογές πάντα έτσι ήταν Λοιπόν, και συνεχίζουν να είναι έτσι Και δεν πρόκειται στον αιώνα τον άπαντε να αλλάξει τίποτε Καλό like καλό Βγήκε Καχρημάν σαν μπροτ Κυριακής Νίπηρου Άρε Ήπηρου Είδες λοιπόν Στην Ήπηρο υπάρχει ο Ζούπερμαν Ο Ανίκητος Ο Καχρημάνης Ποια είναι η ανατροπή λοιπόν Αλέξη, δηλαδή αν δεν δούλευε στον κόσμο, πρόσεξε τώρα, ε, μιλάμε για τις δημοτικές, την επόμενη Κυριακή, αν δεν δούλευε στον κόσμο θα να 15 μονάδες μπροστά, αλλά δουλεύεις στον κόσμο κι εσύ, καταλαβες, τον πικραμένο που θα σε σένα, ο χορτασμένος, ο πρώην πασόκο που ήρθε σε σένα και εκεί είναι. Δεν άλλαξε oh, μυαλά Λοιπόν Οπότε πια, για ποια να τροπή. Yeah. Δεν γίνεται yeah. ανατροπή yeah. με συναυλίες yeah. Ποιοτικές yeah. αλέξιμο. Ο Θεό yeah. εδώ τι ήρθε στα κεντρικά τζουμέρια Αλέξη you Παρακαλώ hey, Καλημέρα ανατροπεί Καλά και εσείς 60 αφήρες του με συγχωρείς, κάνε τα, τα σούμα. Πόσο πήρε, πήρε ένα πασόκος? 24. 24 πήρε και ο άλλο 48. Πο, πόσο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ? Πήρε 14 πόσο πήρε, βγάλει το 30% του, το 11 δεν είναι η Και 48, 59, 60%. Ανατροπή έγινε, ανατροπή. Έλα, προχώρη. Έχουμε Όπως το λες μεγάλε Από ό,τι φαίνεται, τι κάνει εκείνος εκεί Κατουράει εκεί απέναντι ανάτρεψε τα πάντα κι αυτό Με στον δρόμο εδώ το φωτισμένο Κατουράει Ορίστε παρακαλώ Μα δεν είχε δει Τα Ρωτάει ένας τηλεακροατής εδώ για την άτα. Πώς είναι δυνατόν λέει το... Γιατί τα άδαμα αυτά εδώ Το 60% της βαθιά τη μαύρης δεξιάς Να μετατρέπεται σε 60% Βαθαίος πασόκ Είναι τα κουμπλώτα αδερφέ Είναι ανατριοπή Θα κάνει ανατριοπή σου λέω ελέξεις Θα κάνει ανατριοπή ο ελέξεις Αλέξη μου την άλλη Κυριακή 5-10 μονάδες να πας μπροστά δεν καταλαβαίνεις ότι δεν Δεν αλέξιμο Δεν είναι ε, ε, Εν Έχετε, Έχετε από, Μας έχετε αποζουρλάνει Χρησιμοποιώντας το αντιμνημονιακό Το ένα το άλλο Αντιμνημονιακό ναι μεν Αλλά θα είμαστε και στην Ευρώπη Δεν μπορούμε χωρίς ευρώ και να το ίδιο συνδικάτο Λοιπόν και τα λιμπάν και τα λιμπάν, Όλα αυτά λοιπόν είναι μπουρδες Τα κομπλώτα Αυτά που λοιπόν σας αναλύσαμε ότι είναι κομπλώτο κυριάρχησε ε, για μία ακόμη φορά σε αυτό το πανηγύρι σε αυτό τη σουργελιάδα που αποκαλούνται αυτοδιοικητικές εκλογές και να σου πω την πραγματική ανατροπή την έκανε ο ψινάκης την πραγματική ανατροπή την έκανε ο ψινάκης ο κόσμος του μαραθώνα εκεί πέρα λοιπόν βαρέθηκε βαρέθηκε ρε πουλάκι μου να πούμε τους ίδιους και τους ίδιους τόσα χρόνια δεξιούς αριστερούς ε, κεντρώους ε, κίτρινους, πράσινους, και έδωσε την εντολή με 50 από την πρώτη Κυριακή στο ψινάκι Αυτό είναι ανατροπή like Συ Αλέξη μου από ό,τι είδες Εκεί που πήγες να κάνεις την ανατροπή yeah. Με χορούς και τραγούδια και χασαποσέρβικα yeah. Με παλαισθενειακές μαντήλες Και ποιοτικές συναυλίες yeah. Ποιοτικές, ναι δεν το ξέρω yeah. Έφαγες από το κουμπλό του μπάτσα Το yeah. κουμπλό του κουμπλό του yeah. το κουμπλό το είναι βαθύ παρακράτος Αλέξη yeah. Ο Αλέξη ο θείος τι έγινε εδώ στα κεντρικά τζουμέρκα, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, τι έγινε, ανατροπή και εκεί, παντού ανατροπή. Πάντως ε, όποιος μιλάει αυτή την εποχή και καλά κάνουνε και μιλάνε και αναλύουνε, όλοι κερδίσανε, όλοι είναι νικητές, άιντε παιδιά, άιντε παιδιά. Λοιπόν να πανεγυρίσουμε την νίκη σας Να πανεγυρίσουμε και εμείς την νίκη σας Και να τελειώνει η ιστορία την επόμενη Κυριακή Γιατί από Δευτέρα ξεκινάει ο Ιούνιο Στον Ιούνιο αρχίζουν να έρχονται τα καθαριστικά Καταλαβαίνετε λοιπόν Καταλαβαίνετε εκεί θα δεις ανατροπή Εκεί θα δεις ανατροπή Μεγάλη ανατροπή Αναχριοποιεί λοιπόν Μέχρι χθες Προχθες το Σάββατο Οι εκλογές θα ήταν δημοψήφισμα Από χθες με τα αποτελέσματα που είχε ο Αλέξης Δεν θέτει πλέον πολιτικό ζήτημα Με βάση τις αυτοδιοικητικές εκλογές hey. Ε, τώρα θα το απάμε αλλιώς στο παρήγει hey. Κοίταξε να δεις ρε Αλέξη μου Μια χαρά βολεμένος έχει εκεί πέρα να πούμε Μπουρ-μπουρ-μπουρ-μπουρ-μπουρ hey. Λοιπόν, εξάλλου αυτό το δεκανίκι ήσασταν τόσα χρόνια. Τώρα απλά μεγαλώσατε. Ό,τι ώρα θέλουν, σας κάνουν 3 και 4 δεκατό πάλι. Mm -hmm. Λέγε με μπαρμπαφώτη. Mm -hmm. Λοιπόν, οπότε. Mm -hmm. Καταλαβαίνεις μη μα ζουρλαίνετε άλλο με ανατροπές mm -hmm. Μη μα άλλο με ανατροπές Τα καλύτερα γκολ εξάλλου μας είπε ο Αλέξη. Ε, μπαίνουν στο δεύτερο γύρο μάλλον είδε τον αγώνα Real Maccabi όπου η Maccabi ε, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά πήρε το κύπελο εκεί πρωταθλητριών στο μπάσκετ και σου λέω Αλέξη την τελευταία στιγμή Αλέξη Αλέξη ανατσιωπή δεν γίνεται σου είπα τι μου πω, ο άνθρωπος Αλέξη σου είπα τι μου και βέβαια τη σκηνή που ο Αλέξης ε, σάλιωνε την αυτοκόλλητη ταινία για να κολλήσει το ψηφοδέλτιό του, θα την είδατε όλοι, γι' αυτό μη γελάτε μόνο με τις γκάφε του Γιουργάκη. Έτσι. Γελάστε και λίγο με την Αγιογράφη, με τον Άγιο Αλέξη. Ελα, γελάστε και λίγο με τον Άγιο Αλέξη. Έτσι. Δεν είναι ο ένας ο μπιτ χαμένο και ο άλλος ουφουστήρας. Σάλιωνε την αυτοκόλλητη ταινία ο Αλέξης να το κολλήσει καλά το γιατί έκλεισε μέσα καλά την ανατροπή. Μη του φύγει η ανατροπή παιδί μου I... Την ίδια σκηνή είχαμε δει και με τον Γιουργάκη <μμα> Αυτά συμβαίνουν μεγάλε Οπότε είναι αναμονή μια εβδομάδα ακόμα Όλης αυτής της σουργελιάδας Στην ψευδοδημοκρατία Για την Ευρώπη πια βούρ στο μπατσά Λοιπόν Άιντε <μμα> τα έβγαλα τα χέρια μου λύσαξε σήμερα έβαλα τα χέρια μου Και έβγαλα τα μάτια μου Έμπαλα τα χέρια μου και έπαιγαλα τα μάτια μου. ε <συσίλω> τα χέρια μου και έπαιγαλα τα μάτια μου. Πού πα, λέξη. Έμπαλα τα χέρια μου και έπαιγαλα τα μάτια μου. Τα, και τα... τα βγάλες κυριολεκτικά Πάντως το μισό εκλογικό σώμα της χώρας δήλωσε αποχή, λευκό και άκυρο <Τι> Αυτό βέβαια δεν ενδιαφέρει τους ανατροπείς Τους ανθρώπους οι οποίοι... Τους σωτήρες τέλος πάντων <Τι> Όπως επίσης δεν την ενδιαφέρει ε, το, το, Δεν την ενδιαφέρουν τα εκλογικά αποτελέσματα Σε μεγάλους δήμους και περιφέρειες δηλαδή στην Αττική όσο και να λειτουργούν τα κουμπλώτα ε, δεν μπορείς να πεις ότι λειτουργούν όπως στην Άρτα, στην Κοζάνη στα Γιάννενα και αλλού λειτουργούν διαφορετικά εκεί λοιπόν, ορίστε παρακαλώ πες right μη μου λέστε η πίγη έχει πολλού δεν είναι, ρε, ε, ε, εκεί 20 Κινέζοι Με 20 ψήφους, ρε, Έλα, έλα ε, ε, ε. Με 20 ψήφους θα κάτω την ανθρωπή Έλα, έλα, έλα Ε, δεν ανατρέπεται ε, η κατάσταση στον Πειραιά Για να, ε, να ακυρωθεί η ψηφοφορία εκεί Γιατί δεν ψήφισαν όλοι οι Κινέζοι εκεί Έλα, μωρέ, εντάξει <laughs> Πάντως, κοίταξε να δεις κάτι Απ' τη μία ο Μόραλης στον Πειραιά, απ' την άλλη ο Μπέος στο Βόλο Από ό,τι είδες την ανατροπή την κάρανε μεγάλε <laughs> <laughs> Είδες πως λειτουργεί ο λαός ε. <laughs> Ο λαός θέλει να ανατρέψει Αλλά δεν μπορεί να, να, να τον κοροϊδεύει. <laughs> δηλαδή α, τι να ανατρέψει Δηλαδή ο πρώην Πασόκος Ο πρώην Πασόκος τώρα τον οποίο τον ξέρεις Στις τοπικέ κοινωνίες γνωρίζουν τη ούλη μεταξύ του. Ο πρώην Πασόκος ο οποίος δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο τώρα να πούμε ροζ ε, νυχτικιά του Αλέξη ε, δεν γίνεται. Αλέξη. Ε, το μισό εκλογικό σώμα τη τέλο πάντων έδωσε ε, λευκό άκυρο και αποχή όπω είπαμε και σε περιοχέ όπω τώρα στην Αθήνα ξέρω εγώ, σε εκεί στην περιφέρεια δεν είναι, όσο και να λειτουργούν τα κουμπλώτα, ποιο να δώσει σημασία 16%. Το πέρασε η Χρυσή Αυγή εκεί. Ε, ε, ποιο την έσπρωξε τη Χρυσή Αυγή εκεί στο 16%. Ποιο ακριβώς! Trick you, trick you, trick you, trick you. Για πες ρε, Μεγάλε, ποιος την έσπροξε. Παρακαλώ. Πού? Έχουμε και ένα νέο. Ναι, βγάζει. Ποιο την έσπροξε τη Χρυσή Αυγή. Ποιο την έσπρωξε τη Χρυσή Αυγή. Ποιο, δηλαδή πρέπει να είσαι μπιτ χάπατο για να μην βλέπει γύρω σου, αλλά θα μου πει τα και ξηρό 52% περίπου πήρε ο Μίχος στι Σκουριέ εναντίον του Λαύρου Πάχτα, ο οποίο απειλούσε μέχρι και με. Ε, ότι θα, θα χυθεί αίμα αν δεν το ψηφίσουν πάλι εκεί στι Σκουριέ πάνω λοιπόν όπου τον Πάχτα τον στείλανε λοιπόν παρόλα αυτά ο Πάχτας πρόσεξε πήρε το 46-47% εκεί πέρα κατάλαβες μεγάλε δεν είναι ε, αυτό τώρα ο άλλο μπορεί να τον κέρδισε από την πρώτη Κυριακή με 51-52% σε μια περιοχή λοιπόν όπου αποδεδειγμένα αποδεδειγμένα τώρα έτσι ένα ανίκανο κράτος λοιπόν δεν μπορεί να δώσει δουλειέ στους ανθρώπους Λοιπόν, του καταστρέφει την υγεία, τη ζωή, την περιουσία του, τα σπίτια όλα. Ακόμα και εκεί ο λαό ουσιαστικά είναι 50-50. Ποιο λαό, Ποιο λαό, Ποιο, Ποιο. Okay. Τέλο πάντων, ο Μίχος εκεί τον κέρδισε τον Μπάχτα, που είναι εναντίον τη ιστορία των σκουριών. Όπω επίση okay. και ο Ψινάκης όπω είπαμε, κέρδισε από την πρώτη Κυριακή. Αυτό ήταν ένα τροπί. Yeah. Αυτό ήταν ένα τρεοπείο μεγάλε. Μπορεί τώρα ένα αντι... αντιπολιτευτικό κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ με το ρεύμα που έχει να μην ενημέρωσε τους Πελοποννήσιους για το θέμα του νερού και τα κόλπα που έκανε ο Τατούλης Κι όμως ο Τατούλης από την πρώτη Κυριακή πήρε 44% πόσο πήρε Κατάλαβες μεγάλη. Τώρα αν τους ενημέρωσε και οι ίδιοι οι Πελοποννήσιοι και Άνωθεν Τούρλα Αυτό λοιπόν είναι άλλο πρόβλημα. Άλλο είναι άλλο πρόβλημα. Πιάσανε ένα πιτσίρικα εκείνα το ανήμερο των εκλογών, 19 χρονών, έγραφε συνθήματα με μαρκαδόρο δίπλα στην πόρτα ενός εκλογικού τμήματος στην Αφρακό. <Ρε>, Ρε παιδιά, έλεος. Παρακαλώ. Φίλε μου κοίταξε να δεις κάτι Μου λες ότι πρέπει να πονέσει ο λαός πάρα πολύ Γιατί ακόμα είναι στα χαρτιά Στην Πελοπόννησο η ιστορία του νερού Μεθά αύριο θα τον φάνε τον Τατούλη Αδερφέ μου κοίταξε να σου πω κάτι Αν θεωρείς εσύ Νίκη παρακαλώ Πάτε, πάτε Έλα, πάτε Μαστίγιο, καλά λέει εδώ η φίλη μου Το ότι Στις σκουριές πήρε 51-52% Άλλος το 51-52% δεν είναι νίκη για μια περιοχή στην οποία. Μιλάμε τώρα, έχουν φάει το ξύλο της Αρκούδας Α το τι γίνεται, Τους πήρανε τα σπίτια Τους τα πήρανε τα σπίτια. Του τα πήρανε εκεί με τα κόλπα, να πούμε όλα, ολόκληρα χωράφια ε, Όπως Όπω καταλαβαίνει, Μεγάλε, όταν σε μια περιοχή που έχει πάθει, επειδή μου ότι πρέπει να πάθει ολόκληρα. Ο Πάχτα πήρε 46 <σκοίλωσαν> Δεν είναι νίκη. Wait, Δεν είναι νίκη του λαού άστορα τον των προσώπων έτσι Τα προσώπατα, τα άστα Άστα τα προσώπα Πιάσανε λοιπόν το Πιτσιρικά που έγραφε σε ένα the night, the Με μαρκαδόρο Εκεί σε ένα τμήμα κάτι έγραφε Να πούμε το λάβανε τον Πιτσιρικά yeah. Ποιος ξέρει τώρα τι έγραφε Να πούμε ούρου ούρου ούρου Πάμε γκουμουντούρου Θάλασα στο Μουνούπλιό Το βουτήξανε λοιπόν Εκεί στο τα ξημερώματα γιατί να πούμε κάναν περιπολία οι <laughs> εξωματικοί 4 και 20 που, που ούτε για ψάρεμα έπαιγαινα έγραφε συνθήματα δίπλα στην πόρτα του εκλογικού κέντρου ναι αλλά δεν μας λες τι συνθήματα έγραφε ο νεαρός το συλλάβανε τώρα επειδή έγραφε συνθήματα <σχερ> βγήκαν βγήκανε τα εσένα στον δρόμο νύχτα και πιάσανε <σχερ> πως είπε ο Βέγκος α, α, α, α, <σχερ> έγραγε έξω η Γερμανή το o, με όμικρον εκεί και πήγε και έβαλε αγράμματε ε, τέλος πάντων Αυτό πήγε άλλος ένας αυτά είναι τα ευτράπελα τώρα των, των εκλογών πέρα από τους νικητές ένας 52χρονος στη Θάσο πήγε στο αυτόφορο γιατί λέει αρνήθηκε να συμμετέχει στην εφορευτική επιτροπή ε. Τι είναι τούτο πάλι με τις εφορευτικές επιτροπές ρε παιδί ε. Δεν θέλει ρε πουλάγι μου ο άλλος να συμμετέχει ε. Δεν θέλει να συμμετέχει Αυτή τη στιγμή διαθέτεις 4,5 εκατομμύρια δημόσιους υπάλληλους Θα παίρνει από τις δημόσιες υπηρεσίες, είναι υποχρεωμένοι Είναι υπηρετούν την πατρίδα Πάρ τους και βάλ τους σε φορευτικές επιτροπές. Δεν σε κατάλαβα να <Κι> Παίρνεις τον άλλο το δυστυχισμένο τώρα που δε, δεν έχει να πούμε στον ήλιο μοίρα. Στον <Κι> ήλιο μοίρα του έχει ή μήκα, καξίκα τον ελεύθερο επαγγελματία ή τον απολυμμένο και τον βάζει σε φορευτική επιτροπή. <Κι> Όχι ρε πουλάκι μου. Μπας <Κι> αυτόν που πίνει τα σύμπας του προεκλογηγά να <Κι> πούμε <Κι> σε άλλο Μπράβο. Α, μπράβο. Ναι. Μπράβο, ναι. μπράβο. Καλά λε, τρε φίλε να πούμε. Αφού όλοι οι δημόσιοι πάλι είναι υποψήφοι, δεν μπορούν να πάνε στη. Πλάκα, πλάκα, μεγάλα Είχαμε έναν υποψήφιο για κάθε 33 Έλληνε. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Έναν υποψήφιο για κάθε 33 Έλληνε. Βάλτε κάτω. Είναι... Ήταν 300.000 και πλέον υποψήφοι. Έναν υποψήφιο για κάθε 33 Έλληνε. Έλεω, ρε παιδάκι μου να πούμε. Έλεω, ρε παιδάκι Έλεος Ήτο μεταξύ Προσωπικά Αλέξη σου είχαμε πει ότι αυτό το δημοψήφισμα Που θες να κάνεις στη Θεσσαλονίκη για το νερό Με αυτό ανήκεις Ανήκεις κερκόπορτα Δεν είναι δυνατόν να βάζεις σε δημοψήφισμα Την ιδιωτικοποίηση του νερού Αυτά δεν μπαίνουν σε δημοψηφίσματα Αλέξη αυτά είναι de facto καταστάσεις Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό Είναι δημόσιο αγαθό τι δημοψήφισμα και ο Μιχελάνκη ε, πριν τι εκλογέ το απαγόρευσε εκεί για την ΕΙΑΘ ε, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί 11 δήμαρχοι είχαν αποφασίσει να διεξαχθεί παράλληλα με τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, λέει δήμαρχη, εσένα. πες ότι το, γράψαμε, το γράψα και στο άρθρο αυτό. πες ότι τον βάραγε στο... ο ήλιο κατά κούτελα στη Θεσσαλονίκη των άλλων και ψήφιζε ναι, να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Εσύ θα το ιδιωτικοποιούσε. Ρε πλάκα μας κάνετε Μπαίνει σε διαπραγμάτευση το, το δημόσιο Το κοινωνικό, το απαραίτητο για να ζήσει Άνθρωπος αγαθό Κι όμως συνέβησαν αυτά ε, Τέλος πάντων Και Εκρίθη παράνομον αυτό Και με εντολή εισαγγελέα όποιος χρησιμοποιήσει Τους εκλογικούς καταλόγους για άλλη χρήστα Συλλαμβάνεται πάλι η λήψη στη μέση Σύλληψέ μας, σύλληψέ μας Κατά το Σταύρο έμα Σταύρο Σέ Αλέξη την Συμπατήκαμε και κάναν το δημοψήφισμα. Και το 98% είπε όχι στην ιδιωτικοποίηση. Πρόσεξε! Πρόσεξε! Υπάρχει και 2% έγινε αυτό το δημοψήφισμα. Το οποίο είπε ναι! Υπάρχει άνθρωπος δηλαδή, έλογο ον, που πήγε να ψηφίσει το σωτήρα του εκεί πέρα και στην κάλπη έριξε για το νερό να ιδιωτικοποιηθεί. Βρε μαλάκα. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Ο γρίβα. Όχι έχει σκίσει τα πτυχία του Έχει εξαφανιστεί δεν μπορώ να τον βρω Τι να αναλύσει ο άνθρωπος Τι να πει ο άνθρωπος Ορίστε δημοψήφισμα Σωστό κάνανε η Ελβετοί Είπαν όχι στα 3.200 ευρώ Κατώτατο μισθό Κάνανε δημοψήφισμα Κόντρα στα εργατικά συνδικάτα που έθεσαν το θέμα Λοιπόν Αν ήταν τόσο υψηλός είπαν οι Ελβετοί Ο κατώτατο μισθό, Θα ανέβαζε το κόστος παραγωγής Το ποσοστό ανεργίας και κατ' Θα κατέστρεφε τη χώρα μας Οι ίδιοι οι Ελβετοί δεν ήθελαν 3.200 Κατώτατο μισθό Άρα σαμαρά εκεί έπρεπε να, να... Όχι 3.200 3.263 Για την ακρίβεια Κατάλαβες Λοιπόν Δηλαδή θα έφτανε μεικτά 4.470... Ε, όχι, θα έφτανε, ναι, 3263 ευρώ. Και το βάλαν τα συνδικάτα εκεί και είπαν οι Ελβετοί, ρε παιδιά, κάτσε να πούμε. Η Κώτα πίνει νερό και κοιτάει και τον Αλέξη. Μάλιστα, για να καταλάβεις τώρα... Γεγονός είναι ότι αυτές τις ξεπλυμμένες φατσούλες της light ανατροπής ε, αυτοί που πραγματικά θα έκαναν την ανατροπή με, ή κατατρεγμένοι με την ψήφατος τις συχάθηκαν, τις συχαίνονται Πάρα για παράδειγμα τώρα, έχουμε τώρα την άλλη Κυριακή Ω πανηγύρια, θα βγει ο Πουτάμις τώρα Ο οποίο Πουτάμις, ο Θεοδωράκης, μα είπε ότι το δημοψήφισμα για την Ευρώπη και το Ευρώ είναι επικίνδυνο Κατάλαβες, αυτό είναι, είναι δημοκράτης το παιδί. Σπλάχνο των Σπλάχνων του Σιμίτη του Σοσιαλισμού. Αλλά το δημοψήφισμα για την, Ευρώ και το, για την Ευρώπη και το Ευρώ είναι επικίνδυνα, Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Θα κάνει ό,τι σου λέει η Ευρώπη. Στο λέει και ο νέος σωτήρας ο οποίος την επόμενη Κυριακή ώρα θα πάνε τα κλαρίνα να πούμε. Γόνα. Θα τα γκάλοπε, τον φέρνουν να πούμε τρίτο κόμμα. Μη σου πω ότι μπορεί να πάει και πρώτο. Μη μου λες τέτοια, μας έκανε έκθεση ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Τι ιστορίες, τι φαγοπότια είναι αυτά ρε πούσι μου Και μας είπε ότι οι Έλληνες δούλευαν και δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους Έλα, μη μου λες τέτοια Εκεί, και... εκεί τι έγινε Τι έγινε Τι έγινε Λοιπόν, έλα, καλημέρα Θεοδοσία Τι μου λέει εδώ, καλημέρα Γιάννη, δεν έχει έλεος αυτός ο τόπος η μόνη σωτηρία είναι η μετανάστευση. Όχι, ρε, yeah. Όχι, ρε, παιδί μου. Να... Τι έγινε εκεί πάνω. Έμαθα ότι ο Μπουτάρη σάρωσε, ε! Άρε, Μποτάρη! Άρε, Μποτάρη! Yeah. Και του μεταξύ βγήκε ο Γλέτσο. Ο Γλέτσο σάρωσε στη λίδα και ο Γλέτσο μας είπε ότι θα κάνει και νέο κόμμα. Το οποίο το κόμμα θα το λέει τελεία. Τελεία! Και παύλα, θα σου έλεγα εγώ, Αποστολή. Yeah. Προχώραρε Αποστόλη και να τα ζεμπέγγιγκα ο Αλέξης με τα μπουρά να δωσε Αλέξη να, πως λέει Απόστολε λοιπόν <σκοίλυνα> πήρε 68% ο Αλέξης ουι ουι ουι και μάλιστα αφού χόρεψε τα ζεμπέγγιγκα μας είπε ότι θα κάνει ένα κόμμα τι κόμμα πότε προλαβαίνει τώρα αυτός να χωθεί στην ευρωβουλή όχι δεν προλαβαίνει <ΣΣΣΣ> ε, δεν προλαβαίνει ναι το οποίο θα το λέει τελεία. Τελεία και παύλα Αλέξη τους πήραμε τα σόβρα. Σο... Εσύ πώς το Αλέξη με τον Αλέξη. Απόστολε τους πήραμε τα σόβρα. Τους πήραμε τα σόβρα Προχώρα στην πάτρα τι έγινε; Κι ο πώς τον λένε ο Ιμποσέφιος του Κουκουέ πήρε 40% Τι είναι να Τι Τι είναι να τσιροπέσει ταυτές; Πάντως εσείς οι δημοκράτες που είστε πατριώτες όλοι πάνω απ' όλα σήμερα πρέπει να σήμερα το μεσημέρι να πάτε λοιπόν όπου όχι δεν θα φάτε σεις θα παραθέσει γεύμα ο Αντώνης Στο Ιούγκερ Έρχεται ο, Ιούγκερ, ο Ζαν Κλοντ Ιούγκερ Είναι ο εκλεκτός του Αντώνη για την Ευρωοικονομισιό Οπότε λοιπόν Θα πάει και στο εργοτάξιο του μετρό Στην Αγία Βαρβάρα Έλα ρε εκεί στο εργοτάξιο Δεν είναι κανένας και εκεί μέσα Λοιπόν και θα ομιλήσει σε σύναξη την οποία κάνει η πατριωτική παράταξη ε, της Νέας Δημοκρατίας Και δεν κατάλαβα. Α, Μάλιστα με πήρε εδώ μία μεγάλη κυρία την άκουσα Και μου το κατάμουτρα αφού πρώτα μου είπε εγώ πάντως θα πάω με τη χρυσή αυγή that, Καλά Ό,τι πεις πια εσύ Τι να κάνω εγώ τώρα <laughs> Τράβα και με τη, με τη χρυσή κότα <laughs> Ό,τι θες Να ανοιχσά τα πράγματα μοναχά <laughs> Να ανοιχσά Θα τα πράγματα <laughs> Χαμός Χαμός σου λέω δεν νικέται Αλέξη το κουμπλό του <laughs> Χαμός <laughs> Πήρε καλό όπως το opes, φίλε Αυτό είναι σωστή κουβέντα Αυτοί πήγαν να κάνουν την ανατροπή Και πόλωσαν ακόμη και τις αυτοδιοικητικές Τα κομπλότα τα ενίσχυσαν Πράγμα το οποίο το ναι, όπως είπες Χρόνια είχαμε να το δούμε Το θέμα ξέρει ποιο είναι τώρα Μη φάνε κανένα τράκο πάλι τη... Την Κυριακή που το έχουν βάλει ως δημοψήφισμα μη ξυπνήσει το πασοκικό ε, κύτταρο μέσα στο πόσο παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 27% παίρνει, και μείνουν με κανένα με 5% και, ε, και αρχίζει και πέσει το γέλιο τη Μαϊμούς. δίσκα καμιά ελιά εκεί με τίποτα ποσοστά διότι το κομπλώτο δουλεύει, λέω το κομπλώτο. Εκεί θα έχει πλάκα, αλλά όπως σου είπα Και πέντε μονάδες και δέκα να πάει μπροστά Δεν γίνεται, δεν γίνεται κατάσταση Διότι δεν έχει να προτάξει τίποτα. Απ' τη μία αυτοί θα προτάσουν ότι, ότι πήρε μικρό ποσοστό η κυβέρνηση Η συγκυβέρνηση Απ' την άλλη θα προτάσει η συγκυβέρνηση ότι εμείς σε περιφέρειες και δήμους σκίσαμε τώρα ε? okay. Και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Αυτοί αγαπητέ μου θα συνεχίσουν να περνάνε καλά όντας χορτασμένοι ενώ οι άνθρωποι της άλλη οχθης θα συνεχίσουν να αυτοκτονούν να μην έχουν φάρμακα να μην έχουν παιδεία, να μην έχουν υγεία, να μην έχουν τα στοιχειώδη να μην έχουν αύριο τι αύριο, να μην έχουν σήμερα, κατάλαβες γιατί δεν έχουν πηγή εισοδήματος και όπω παρατήρησε πριν πολύ ώρα ο φίλος τελικά είναι πολύ το λίπος ναι, συμφωνώ μαζί σου. Είναι πολύ οι δημόσιοι υπάλληλοι, αμέτρητοι. Λύσαξαν σε περιοχές τώρα να πούμε που έπρεπε να... που γέλαγε, γέλαγαν και οι πέρδικες, να πούμε και τα... Και τα όρνια εκεί στο βουνό Στα βουνά και στις ραχούλες Κατέβασαν 5-6 συνδυασμού. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία που κατέβηκαν τόση αυτοδιοικητική συνδυασμοί. Με αποτέλεσμα Το 1 τρίτο των δήμων της χώρας Να βγάζουν δήμαρχο Από την πρώτη Κυριακή Ρε δεν πάνα κατεβάσατε εσείς να πούμε τώρα το, το, το, Τον ήρωα, το σωτήρα Το πώ το λένε το ανατροπή δεν γίνεται ρε Αλέξη, ξεπλημένη ανατρόπη ρε Αλέξη Δεν γίνεται ρε Αλέξη Ο Λαμπράκης στην Αλεξανδρούπολη βγήκε από την πρώτη Κυριακή Θυμόσα την είναι αυτός που τα είχε Σύρει εκεί στο, στο Γερμανό Να... Λοιπόν, όπως επίσης... Ε... Ε, που αλλού κάτσε να δω κανέναν άλλον έτσι που αξίζει τον κόπο yeah, okay. Ο ψινάκης Ναι μην ξεχάμε το ψινάκι ρε παιδιά Αυτό κι αν ήταν ανατρόπη yeah, okay. Αυτά που λες Ελληνάρα μου Το κομπλότο είναι ανίκητο <Το> Δεν μπορεί να τον νικήσεις το κομπλότο <Το> Με τίποτα δεν μπορεί να τον νικήσεις Αλέξη <Το> Φάνηκε καθαρά Ότι δεν είναι ότι δεν θέλει ρε παιδί μου ο λαό στην ανατρόπη Σου είπα πάρα πολύ απλά τι μου είπε ο άνθρωπο. <Το> Τι μου είπα, τι ανατροπή να μου κάνει να πούμε. με Που μου έρχεται με, τα... με φουσκωμένη την τσέπη απ' τα ιδιαίτερα Και πάει στη συγκέντρωση να πιει τα ουσκάκια του να' μου Χορεύονται σ' με ποιοτική συναυλία <μπλύλυλυ> <μπλύλυ> Μας κάνετε άλλο πλάκα Οπότε, άρετε να, να τσουλίσει και αυτή η εβδομάδα Να τσουλίσει και αυτή η εβδομάδα Γιατί από Δευτέρα, που θα, αυτοί θα πανηγυρίζουν Οι βολεμένοι δηλαδή Λοιπόν ε, σε σένα Στο γάμα το κυβότιο Θα αρχίσουν να έρχονται τα μαντάτα Μέσα σε όλα λοιπόν Ο Κουτσούμπα Τι μας είπε ο Κουτσούμπας Είναι θετικό και ελπιδοφόρο το εκλογικό αποτέλεσμα Μάλιστα Για να δούμε τώρα Γιατί τώρα μάλλον επειδή πήρε στην Πάτρα 40% πόσο πήρε Μάλιστα θετικό και ελπιδοφόρο Χαρακτήρισε ο κύριος Κουτσούμπας Το αποτέλεσμα που κατέγραψαν Τα ψηφοδέλτια του Κουκ και στις 13 περίπτωση <Το> Δηλαδή θα ήθελα πραγματικά Παρακαλώ <Το> <Το> <Το> Ναι Ναι Τι να πεις Πάντως εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουτσούμπα Να μου πει Ποιο είναι το θετικό Το ότι πήρε ο Κασιδιάρης Πάνω από 16% στην αθήκη. Και ποιο είναι το ελπιδοφόρο, δε, τι ελπίδα γεννιέται αυτή τη στιγμή, Τι; ποια είναι ακριβώς η ελπίδα. Κατά τα άλλα κοίτα μην κανέναν εκεί να ρίξει κανένα στο Γιούγκερ, ένας από τους εκπροσώπους του ναζισμού, των ΕΣΕΣ, ε, του φασισμού, πώς αλλιώ να το πούμε, θα είναι σήμερα στην Αθήνα. Και θα, θα πηγαίνω έρχεται, θα σου λατσέρνει. Θα τρώει στην Ακρόπολη με τον Αντώνη, θα πηγαίνει στα εργοτάξια του μετρό και θα μιστείλει εκεί να πούμε καναπάμε και του ρίξουν κανένα γιαούρτι, γιατί μπορεί να μα πούνε κακά παιδιά. <Κι> Δυστυχώς ελληνάρα μου θα υποστούμε άλλη μία εβδομάδα. Άκρα του μπλα, μπλα και μπουρδολογία. <Κι> Και θα έχουμε καινούργιες αναλύσεις ορίστε, Έλα να κύριε Όλοι νικητές Όλοι Όλοι Όλοι Όλοι Λίγκη, η ελάχιστη Να σε καλά Με ρωτάει ένας φίλος εδώ Πώ γίνεται ρε παιδί μου, Όλοι να είναι νικητέ να πούμε. Ξέρεις τώρα που μου το αυτό, θυμήθηκα έναν γέρο, έναν σεβαστό άνθρωπο, ο οποίος είχε δουλέψει πολύ στη ζωή του. Είχε κουραστεί και απέκτησε δύο χωραφάκια, ξέρει, τα γνωστά που έκαναν οι παλιοί Έλληνε. Αυτόν λοιπόν τον σεβάσμεο άνθρωπο τον έσυρε ο γιο του στην τράπεζα να υπογράψει για να πουληθούν αυτά τα χωράφια για τότε εκείνη την εποχή για να αγοράσει μετοχέ. Ο σεβάσμεο άνθρωπο, χωρί να καταλαβαίνει τι είναι οι μετοχές, Ρώταγε, ήμουν απαρόν στο... στο επεισόδιο Ρώτησε τον διευθυντή Τι είναι ρε παιδάκι μου Για πει και του είπε ο διευθυντής Ο ένας πουλάει, ο άλλος αγοράζει Και, και ξέφρασε μια απορία Ο άνθρωπος αυτός Που ό,τι απέκτησε το απέκτησε με τον ιδρώτα του Πως γίνεται ρε πουλάκι μου Ο ένας να πουλάει, ο άλλος να αγοράζει Και να κερδίζουν και οι δύο <Τι> Είναι μια μεγάλη απορία αυτή Το κέρδο Τελικά και η απορία του σεβάσμιου γέροντα λύθηκε με το ότι χάσαν όλοι τα λεφτά τους και κέρδισαν αυτοί οι συμμετέκολοι που είχαν στήσει το κόλπο μαζί με τα διεθνή κοράκια. Είναι απλά τα πράγματα μεγάλα. Είναι απλά τα πράγματα, σου θυμίζει εκλογές του κόλου, όπου όλοι κερδίζουν. Ε, τα κομπλώτα πανηγυρίζουν πάλι διότι ε, πήρανε αυτά τα παρακρατικά κομπλώτα που λιμένονται χρόνια και χρόνια Τις κοινωνίες, αλλά άλλη φορά ενδεδημένα τα μπλε της πατριωτικής νέας δημοκρατίας, αλλά τα πράσινα του σοσιαλιστικού Πασόκ, τα οποία όπως είπαμε δεν έχουν χρώμα, αυτά ένα χρώμα έχουν τα συμφέροντα και όλοι είναι κερδισμένοι. Ο μόνος χαμένος είναι η αξιοπρέπεια, η πατρίδα όπως την νιώθει ο καθένας και φυσικά το μέλλον των παιδιών και αυτών οι οποίοι συμμετέχουν στα κομπλώτα. Μια, λέγαμε λοιπόν Μια εβδομάδα ακόμη Μέχρι την Κυριακή ε, Να τελειώσει η Σουργελιάδα Ο Αλέξης βέβαια α, Σου λέει εντάξει ρε παιδί μου Αναμενόμενα ήταν αυτά Και την κοπάνισε σήμερα Συνεχίζει την πενθή του Θα πάει στην Ιταλία όπου έχουμε Το Αλεξιόλου παιδί Κοντσίπρας Λοιπόν ε, Γιατί ο άνθρωπος είναι και υποψήφιος θα πάει μες στα Ιταλικά Συνδικάτα στην Πολόνια. Άρα Ιταλικά Συνδικάτα στην Πολόνια. Λοιπόν, θα μιλήσει στην ε, κεντρική συγκέντρωση του συνδυασμού η Άλλη Ευρώπη Κοντσίπρας και θα κλείσει την ε, προεκλογική του περιοδία ε, για την ε, παπαριά της Κομισιόν. Παρακαλώ. Στο Μιλάνο, στο Μιλάνο. Αλέξιμο, ναι, ναι. Αλέξι μου θα σε συμβούλευα να πας για να φάς και καμιά πίτσα Μιλανέζα. Είναι πάρα πολύ ωραίες πίτσες οι Μιλανέζες. Λοιπόν αυτά συμβαίνουν μεγάλη ενώ εσύ εσύ τώρα, εσύ δεν έχεις... δεν έχεις... επόμενο δευτερόλεπτο. Όχι αύριο. Ας το αύριο. Το σκυλάκι το κάνεις. Κάνει την βολτίτσα του. Τολικά θα κάνουμε την ανατροπή Ο, Την άλλη Κυριακή Με την ανατροπή <Τι> Δεν γίνεται άλλο ρε με ξεπλυμμένος <Τι> Δεν γίνεται άλλο με ξέπλυμα <Τι> Με απόνερα τις ζωής Της ιδεολογίας Που όλα αυτά μαζόχνονται Στο συμφέρον στη βόλεψη Στο φιλοτομαρισμό δεν γίνεται ωραία! Μην προσπαθείτε να ερμηνεύσετε τίποτε. Αυτοί θα συνεχίζουν το πανηγύρι τους και εμεί θα ψάχνουμε με ροκάματο με το κιάλι. Oh, oh, Αυτά που λε. Αυτά που λες λινάρα μου Αυτά που λες Και Για κάτσε να δω τώρα Έχω κανά... Ά, βάλω ένα τυχαίο Ακούσουμε παρέα ένα τραγουδάκι Και θα επανέλθουμε να κλείσουμε Για κάτσε να δω τι θέλει ο άνθρωπος <μιλίξε> <μιλίξε> <μιλίξε> <μιλίξε> <μιλίξε> Καλά βγήκαν και είπαν τώρα Τι στηρίζουν στο δεύτερο γύρο Σημασία έχει ότι εσένα μεγάλη Και τους, όλους τους αδύναμους αυτής της ζωής Δεν τους στηρίζει κανένας Μπορεί να στηρίζουν σκουρούς Καμίνιδες παρακαλώ ναι το hey. Να σε καλά Η so Ελλάδα να πεθάνει γρήγορα Γιατί αυτός ο πιθανάτιος βρόμχος κρατάει πολύ και πονάει Έχεις δίκιο αγαπημένοι μου φίλ Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι Αν δω κι εγώ ποιο είναι Άγνωστο θα τα ακούσουμε παρέα σήμερα Και θα επανέλθουμε Ελενάκι μου με έχει στρελάνει Ελενάκι μου Λοιπόν Βγάλε Άντε να κάνετε την ανατροπή, Λοιπόν να τελειώνει Η και αυτή Να τελειώνει Η εβδομάσ yeah. Να ησυχάσουν τουλάχιστον να ησυχάσει αυτή Η ρήπανση Και από Δευτέρα Θα σου, θα σου πω τα ωραία Λοιπόν τέλος Για σήμερα σας ευχαριστούμε Πάρα πολύ για την υπομονή σας, για την ακρόαση, για τις παρατηρήσεις σας και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντε πολύ καλά. Για και χαρά σας! τον 1,5 FM Stereo.